Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντσόγλου Μουσικέ τήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας Παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα. Εξάρε φιλότιμου. Στέκονται κάτι σύννεφα μπαφιασμένα από μπουράσκα, και μέσα στα σύννεφα κάθεται το Αρχάγγελος Γαβρίλη και καθαρίζει τα νύχια του. Καθώς ον βλέπεις μπορεί να δώσει αναφορά στον Άγιο τη Υπηρεσία και να κονομήσει καμιά πενθήμερον αυστηρά. Και από κάτω από τα σύννεφα χωνεύει η θάλασσα τη Μουργέλα τη. Μια θάλασσα λιμανίσα και αλανιάρα, μια τσιμπλο που τρέφει βουρκόψαρα και βυζένει καραβίσια σκουριά. Στην άκρη τη, ακτή Ξαβερίου, κάθεται ο άλλος Γαβρίλη, που δεν είναι αρχάγγελος, αλλά πατηράκι ελεινό και καθαρίζει τα δικά του τα νύχια, καθώς και δεν έχει δουλειά να κάνει. Περι τον καφετζή το ζαφίρι Καλύτερα να μην γίνει κουβέντα Καθώς ο να του ποφτώσω το μουστάκι Δεν έχει φιλότιμο να πει Κάνε τσιγάρο γαυρίλη Και πάρε μια τζούρα καφέ από τον μπρική σου τον Να ξεπήξει ο στόμα σου Και να ξεθολώσεις Πους αδερφέ μου σαν λίγδα Από καζάνι του συσιτίου Ποτέ του δεν λέει τέτοια ο καφέτζης ο Ζαφίρης. Έχει μονάγα το σκληρό του και την κοιλάρα του Και πένταξε το τιμπισήρι στη θάλασσα βερεσέ δεν έχει Όποιος πέσει δυο μονάλια νοτάρια πίνει καφέ Όποιος έχει καπνό κάνει τσιγάρο Αλλιώ καθίστε μάγκε και πολύ σας πάει που μου τρίβετε τις καρέκλες με τον απαυτό σας Daniel Pérez. και έρχεται εκείνο το καφετή τραμ. Σφουράνε και οι Δουλεύουν τα σιλά ανεβοκατεβάζουνε το λαιμό του οι γερανοί. λεμό λαιμό με τη σελενάρα στι αμπλού. Που έτσι και κοζάρι ξένο ναυτάκι. Το απλώνει να το σβερκώσει και να το κουβαλήσει. Ο τέλ να του τα φάει κανονικά. Και λέει και γκλέζικο κυλίστο. Darling. Και yes. Και if you like. Πού πήγε κύριε και τα κονόμησε τα εγγλέζικα μυστήρια υπόθεση. Καθώς η Λενάρα είναι και καδρόνια από μυαλό. Κοιμάται ο περέα να πούμε ο αξιοπρεπής ο ταραφίσιος και ο άλλος περέας των κορόιδων έχει πιάσει νεροκάματα και δουλεύει να τα κονομήσει. Καθώς όπως να το κάνουμε κύριε, ο κόσμος έχει πέσει σε δύο μπαλάτσες. Τα κορόιδα και τους καλούς. Άσε αυτόν που τον έφτιαξε να τον κουμαντάρει Και μην ανακατεύεσαι Τσιρήμπασής είναι ο Θεός Κάνει τη φτιάξη του καταβούληση. Και εσύ Γαβρίλη Κοίτα να καμιά φούμα και σε βλέπω αδερφέ μου Πηχτό και αδιανό Μίχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα <στα <Commonwealth> Έγινε τώρα και ξεπέσαμε έτσι Κοντζάμ Γαβρίλης Που τελος πάντων ναι, είχαμε και ένα βάρος να πούμε Και μας λέγανε τα μαγκάκια αναλόγω σοροπάτο Καλημέρα μόρτη Πώς είσαι τέτοια Αδερφέ μου Ο κόσμος είναι στρογγυλός Και γυρίζει Μια πάση είναι πάνω και βλεφαρίζει Από ψηλά την κατάδια του μια πέφτει στη σούδα με τα λασπονέρια και σε φλωμόνη συγκαρπαζά την ηχητική. Να πούμε τότε πριν πιάσουνε τον Προκόπη από την κοκκινιά Τον Προκόπη το χλαίανται Πολύ ωραίες δουλειές Και τάλαρα είναι απέξω και πορπάτημα βαρύ Και δώσε να πιούνε τα καλόπεδα ότι γουστάρει ο οργανισμός τους τέτοια Κάναμε κομμάτι και είχαμε και δεκα φίλους να πάνα μαλώσουνε για πάρτι μας Άλλη δουλειά έχει ο Προκόπη ο Χλέα. Παιχνίδια πάνω στην κουβέρτα, το κόκαλο τίμιο, έριχνε ζαριά παλικάρίσα, δέκα, είκοσι, σαράντα κούτσουρα, αυτά και σπά στα μπρο μου, όλοι με το σεβασμό του καθώ ο Προκόπης δεν σήκωνε αστεία. Έτσι και στριτζονό να σε μάγκωνε με το ευγενικό. Βιέσαι όξορε και μην ξαναπατήσει, για θα σε στείλω η μάνα σου να σε ντύσει λήψανου. Ρολό υπάγει είναι η δουλειά. Έπεφτε στο σουρτάρι γκανιώτα Κέρναγε ούζο και απαγόρευε το γεμάτο ζάρι Τα καραγιοζάκια να πούμε Αφού και το μαγαζί ήταν ονομαστό Και δεν σήκωνε δυσφήμιση Εξών και έπεφτε τώρα Κανα πολύ σαπάκια από μυαλό και τάχε Οπότε μάλιστα Να επιτρέψουμε να το ρίξετε Αλλά εγώ θα πάρω τα μισά Και δεν ξέρω τίποτες από το εγκλήμα Κόπεις. Τσίφτικο μουστάκι που ντυκοουρίσω Μας είχε εμάς το γαβρίλι δεξί του χέρι Δώσε μάρκες τάλαρα εκατό στον Πάρε το χρήμα από τον κύριο Στο σουρτάρι με το χρήμα είχαμε και το πιστόλι Όχι για κακό Αλλά άνθρωποι είμαστε Να μην έχει και ένα όργανο να κάνεις τη δουλειά σου Και μπαίνανε συστημένοι οι μάγκε: Όλοι ένας ένας αφρός Να ρίξουμε μια ζαριά Πώς πήρει καλό. Βγάζανε τα χαρτιά τους, παίρνανε θέση, βάλτε με τον που τα ρίχνει, τα χάνανε, φτίνανε αψηλά και οριζοντίω και φεύγανε να πάνε για φρέσκα. Καθώ ο νο άντρα γιατί έγινε στη ζωή. Να μαλώνει έγινε, να παίζει έγινε και να κλέβει έγινε. Χώρια οι δηλαδή που είναι άλλη Ασφαλτο το πηγαίναμε το λοιπόν, και ρυχνο κάθε βράδυ εκατό στι δυολαμόγε και διακώσει σε εμά του Γαβρίου. Υπάρχει και δαχτυλίδι, κόκκινη πέτρα στο χέρι, υπάρχει και ορολοκά και τη λιχτό, υπάρχει και αξιοπρέπεια. Κατεβαίναμε στα μαγαζά και κάνανε παρουσιάσετε οι πάντε. Τα πίναμε δροσερά και καφτερά. Κόβαμε και καναγκομενάκι με το γέλιο μας Λέγανε άπαντες Εντάξει το γαβριλάκι Του προκόπη άνθρωπος είναι Και είχαμε να δείξουμε μια μάπα στην κοινωνία Ως που ήρθε αδερφάκι συμφορά Με εκείνη την πόπη την πολίτησα Δυο κρίκους είχε στα αυτιά αδερφάκι Και τους έβγαλε από τα αυτιά της η άτιμη τύχη Και τους πέρασε στου προκόπη τα χέρια Πέσανε κάτι σαγγελέας, κάτι ασυνομίες, κάτι τέτοια Κάντε εσύ άμα σε ο άλλος με τον ώμο στο χέρι <Κι> Κοίτα να δεις πως γέννηκε Τραγούδα για το ποπάκι απ' την πόλη κάτι αμανεδάκια, Να σου βγάζουν την καρδιά να την κάνουνε μπαμπάκι για τις ρόκες <Κι> Είμαι μια μόρτιδα μικρή του τάχτη Την περνάω πίνα Είχε και τον κοινά ματάκια του Και τα παχάκια του και τα ορυχτικά του Το κόβε και γινώσουν αδερφάκι Να μη κιώρεις Να το φας μέχρι το κοκαλάκι του <ΣΣ1> Αργά να ατρίσχε Μόλις είχαν ειδρώσει τα ζάρια Και τα βάλαμε ανάπαυσης Μπαίνουμε στις μαρικάρας με τον προκόπη Πιάσε καραφάκι με τη γαρνιτούρα του Περπατημένοι άνθρωποι είμαστε Ξέρει μαρικάρα Έστειλε τα καλά τη Και να σου το ποπάκι να μολύσει ξαφνικά Το αμάν το κυματιστό Και να μπει αδερφέ μου Στα αυτιά του προκόπη να τον κάμει Ίσα μενάλογο <Συλίδη> <Συλίδη> <Συλίδη> Γυρίζει λοιπόν ο προκόπη Στην καρφώνη Και μου κάνει βραχνώσιδα Η κομενίτσα είναι αλφάδη Πώς του λέω εγώ Έχει και το λιπαρό της Αμα γουστάρεις την και μορταδέλα Θύμω <Φίμωσε> σου προκόπης Καθώς οναφού και την εκτίμησε δε όντως Πώς και του χαλαώ τι βιτρίνε. Σήκωσε λοιπόν το κουπί Φυρί φυρί το πας να κονομίσεις την καρπαζά σου Και τη μουλώνω εγώ όχι πως κιόντεψα δηλαδή, αλλά είχε και βαρύ χέρι. Έπεφτε κι άνοιγε λακούβα. Πήρουμε το καραφάκι, έρχεται το αδερφάκι του το δεύτερο, έρχεται από κοντά και το τρίτο και στέλνει ένα παππού στην ορχήστρα ο Προκόπης περί καλό να παιχτεί αμανές και να τον τραγουδίξει η δεσποινής. <richness> <ghosts> Τώρα πώς βρέθηκε στο τραπέζι μας η Πόπη. Και κοπάνισε πέντε πολίτικα ξεγυρισμένα Απ' την πόλη μεγιά Απ' τα τάβλα σε λεοπασάκα μου Και τέτοια Είναι φτιάξη του προκόπη που την κάλεσε Μουσική Ήπια νεροφυδίσα τα ασπίρτα της Πως Ανοιγόκλησε τη το στο λιγωτικό ροσολάτο το στοματάκι της Άντε εσύ να κρατήσεις προκόπη στο ήμερο της κάνει δε μου λες τελείωσες να πάμε για βόλτα, και πέφτει στην αντίρρηση. Δεν γίνεται για βρούμ, απ' εδώ έρχονται και με παίρνουνε για. <Συκλή> Ξηγέται κι η μαρικάρα κορδόνι χωρί κόμπο. <Συκλή> η μικρά δηλαδή έχει την ιοπομπή τη, έναν βαρύ από το πετράλον ο σωτήρι τον ελένε. Και δεν γίνεται δηλαδή, εμείς πελάτες είμαστε, κύριοι είμαστε Δεν κάνει να χαλάσουμε τη φήμη μας, τέτοια Ο Προκόπης είναι άνθρωπος κύριος Ξέρει το ταράφι και δεν πάει με το στεγνό να σηκώσει το αλνού την κόμενα Μόνο τη κάνει, καλά μανίτσα μου Αλλά έχει υπόψη ότι υπάρχει και ένας Προκόπης Να σου ρίξει τα πόδια εκατό να περπατήσει στεγνά και σηκώνεται Η πολίτη Σαπάλη Φαίνεται το γουστάριζε να την κουνήσει την αχλάδια Και του κάνει ξελιγωμένα Μη σας χάσουμε να αρχούστε. Παίρνουμε λοιπόν τον κατήφορο να πάμε για τούφες Και αμολάει μια εξάτμιση Ο προκόπης που μου κάνει την καρδιά Η Έπαθες ρε και με ξεπάγιασες Έχω φουντούκι Στεναχωρέθηκες Πολύ η μικρά Ναι Μου κακοφάνηκε Καθώς δεν μπορείς να βλέπεις το φίλο σου με μουστάκι Και να στενάει αγενοβέφα, Του ξηγέμε στα ίσα Να ντουτιφάμε του σωτήρι Από το πετράλο μαι. Κύριε, λέει ο Προκόπης, για να καταφέρεις μάγκα να αφήσει γόμενα, είναι σαν να καταφέρεις βουλευτή να αφήσει την επιζημίωση τη μηνιαία. Μίλησε κορόιδο και αλλιώς αντιψήσω εγώ τη δουλειά. Η <Τι> νύχτα, αδερφέ μου, σου λέει ο άλλος, έχει σκοτάδια και σου φωτίζουν την κλάβα σου. Ωραία ήταν η νύχτα Είχε καρφώσει ο Θεός πάνω στον ουρανό αστέρια Καθώς τον γουστάριζε ευλογιοκομμένο Μύριζε ο Περαίας νοικοκυρίσωρο χαλιτό Κοιτάγανε με το φακό οι πολιτσμάνοι Μπας κι ανακαλύψουνε κανένα να κλέβει σκουπίδια Φτάσαμε στο κουτούκι Ξεραθήκαμε Και το μεσημέρι μου κάνει ο Προκόπης <ΣΣΣ> Άνοιξε καθώς και έχω δουλειά στη πιάτσα Πού πας Να στρώσω μπατανία Δε μ' άρεσε η κουβέντα Πιανού θα στρώσει μπατανία Έτσι κι είχε τίποτα να καθαρίσει Εγώ θα το ξέρα Για να με αφήσει αυτός καλάμι στο κατάστημα θα να πει ότι ήταν σοβαρό Καθόμουνα το λοιπόν φακύρι στο καρθί Ωρες ολόκληρες Κατά το σούρπο Να σου και μπαίνει με μια αμούρη τσιγκελάτη Στο κρεμαστό Τι έπαθες ρε Πήγα πετράλων μου Μαλώσατε Όχι έμαθα Ο μάγκας έχει κάνει τρεις καθαριότητες Αμάν δερφάκι. Και θα κοντραρισείς Με άνθρωπο που έχει κάνει τρεις φόνους Και εγώ ποιος είμαι ρε Πω πω Μου πέταξε ένα καντάρι κουβέντα Και με έκανε όπισθεν Αλλά με ζώσανε και τα σκληρά Δηλαδή πάμε για μεγάλη φτιάξη, και η πόπια απ' την πόλη μα την άναψε τη φουφού για καλά. Να βάλεις μυαλό σε προκόπι τσιμπημένο δε γίνεται. Να πιάσεις άλλου θα βρει μπελά. Μυστήριο η θέση μα, και δεν μας ξεμπέρδευε μη το μεγαλέξανδρο με τα τσαμασίρια του. Κατά τις δέκα το βράδυ ένα παιδάκι άγνωστο και σπαθάτο να σου και κάνει στο μαγαζί. Μπορώ να ρίξω πέντε κοκαλιές Ναι, και ποιο είσαι, Σωτηράκι με λένε από το πετράλωνο Βαριά είναι η κουβέντα. Πώ μπαίνει μονάχο σου σαλουνού το τσάρδι. Τον κουσουμάρι ο προκόπη και απάντησε βαριά και αντρίκια. Και δε ρίχνει. Στην κουβέρτα το παιδάκι Βγάζει καμιά κατοστή τάλαρα Τα ρίχνει ένα μπαρά Τρακάρει πάνω σε ένα ασώδιο δικό του Τα χάνει Καλώς Φέρε φρέσκα Ήταν ο που τα έχει τα ζάρια Του μοστράρει μια χίνα Ολόκληρη καφετιά Όλο Γιατί δεν έχεις νεφρό Πήγε Κάνει βαρύσον απολέοντας Τον λένε αργύρι Αλλά δεν δειλιάζει να τα ρίξει Μητε του διαόλου με την ταυτότητά του Στη τρίτη να σου και του απλώνει Κάτι πεντάρες ανοιχτές Πάει το χιλιάρικο Το το παιδάκι ο Σωτήρης Και χαμογέλασε Έχω κι άλλα Ξυλώνεται Σε μια ώρα του χανε φάει τρία και πεντακόσα Περικαλώ Τα χασε Ή πιε καφέ και κάνει του προκόπη στο ομό του μπιφτεκίσου. μπορώ να σου πω δύο κουβέντες». Ο Προκόπης έβαλε το χέρι στη τσέπη που είχε τη σούστα και τον έφερε κοντά στο σουρτάρι. «Παίρνω και εγώ το σίδερο με τρόπο να μη φαίνεται και μένω φερμαριστός, διότι δεν μου γουστάριξε και το σύνολο». «Λέει λοιπόν το παιδάκι ο Σωτήρης». «Κορόναχο δανεικά πεντακόσα» «Το κατάστημα δεν δίνει» λέει ο Προκόπης «Καθώσον έτσι και κάνουμε πέντε τέτοια» «Το κλείσαμε και καταντάμε να πάμε εργάτες» Ο Σωτήρης έβγαλε το στενάχορο κλεισαμε και κατανταμε να παμε εργατες ο σωτηρης εβγαλε το στενάχωρο. να σ' αφήσω ακούμπι» «Άλλα περιμένανε, άλλα γίνανε» Γελάει ο Προκόπης και κάνει το κορόι «Δεν θέλω ακούμπι» να σ τα δώσω έτσι και τα παίζω ένα παράσο φιλοτιμό σου». «Είσαι τσίφτης». Παίρνει τα πέντεκατοστάρικα ο Σωτήρης, παίζει και πέφτει στη μισορέφα. Μόλις πιάνει τα 1500 του, έρχεται, δίνει πίσω το δανικό, χαιρετάει και φεύγει. Ο Προκόπης που ήταν μεγάλος στην ψυχολογική μου το σφυρίζει γελαστά. «Ρεσί». Εγώ είχα ετοιμαστεί για σκληρά και έπεσα σε πεκτάκι. Και τώρα θα του φάω τη γυναίκα. Αυτή ήταν η αρχή να πούμε, γιατί συνέχεια συνέχεια ήταν άλλη. Τακτικό σοστήρισε από το πετράλωνο, ερχόταν, τα κούμαγια. Και παίρνε το δανεικό του πια Πρέζα καθημερινή Και ένα βραδάκι Ζητάει χιλιάρικο Πολλά είναι Κάνεις τροφή ο Προκόπης Μάλιστα λέει το παιδάκι Το σκληρό με τους τρει φόνους Αλλά άσε μου το χιλιάρικο Να παίξω εγώ Και εσύ για να περάσει η ώρα σου Άντε να πάρει την πόπη Από το κατάστημα να αδερφέ μου Δηλαδή αυτός πουλάει την κόμμενα Δηλαδή κάτι τέτοια δεν τα βλέπεις μήτε στην αριστοκρατία Έφριξε ο Προκόπης μέχρι που να του δώσει φαλιάρα Του δώσε το χιλιάρικο Καλή διασκέδαση, είπε, είπε ο Μορτάκο. Ένα μήνα κράτησε σ 7, σ ο Σεφτάς ο του Προκόπη Και το πήγε το ποπάκι στις θάλασσες Το πήγε στα βουνά το πήγε μέχρι και το θέατρο περί καλό Έκανε τις μόστρες του Χάλασε, γλέντισε Και του πέρασε Του πέρασε η Πόπη Αλλά του μήνω σωτήρης Βεντούζιασε αδερφέ μου Στο παιχνίδι και δεν ξεκόλαγε Μήτε με ματσακώνει Έτσι λοιπόν και το βρήκε Τον προκόπιο έρωτα στέρμα Του κολλάει Εκατοστάρικα τρία Δεν έχει Τι κουβέντα είναι αυτή Ντούρα Παρεξηγήθηκε ο Σωτήρης από το πετράλο Εμένα που μου τα φάγατε Για να μ' αφήσει φλούδα Και να με ξεφτελήσεις την κόμενα Να την πάρει για πάρτι σου Δηλαδή τώρα που τελείωσε Τώρα τον έπιασε δήθεν το φιλότιμο Και τώρα τον έπιασε το αντρικό Κουβέντα κουβέντα. Του δίνει την πρώτη ο προκόπης, Ο άλλος βγάζει σουγιά Ρε κεράτα Απάνω στο κουτούπομα Του παίρνει το σουγιά ο Προκόπης Και του τον δίνει στην κοιλιά Μπαίνουνε οι μπάτσι Καλημέρα σας Περνάτε από το τμήμα για τα περαιτέρω Αυτό ήταν Αυτό ήταν η φουκάρα γαβρίλη Που χασε στη δουλειά σου και τον προστάτη σου Απάνω είναι τα σύννεφα Και εσύ κάθεσαι στεγνός ρε Γαβρίλη Και συλλογίζεσαι Πως γίνεται δηλαδή να είναι ανθρώποι Να εκμεταλλεύονται την κόμενα για να τραβάνε λεφτά Και να φύγουν έτσι και σταματήσουν οι τραβηχτικέ. Και λες μέσα σου Γίνονται τέτοια πράγματα στον καλό κόσμο Να με τον τίμιο Δεν γίνονται ρε εσύ Γαβρίλη Και φτύσσε τη θάλασσα με το βούρκο τη Να ξεπήξει ο στόμα σου ο ατσίγαρος Άλλος είναι εκείνος ο κόσμος Γαβρίλη Άλλος Και φοράει και κολάρο